Καλή σας μέρα και ψηλά Λοιπόν, <zar> χαίρομαι πολύ που σας ακούω και σήμερα. Είναι η πρώτη εκπομπή που κάνουμε και η πρώτη φορά που θα μιλήσουμε μετά από την πρόσφατη εκλογική αναμέτρηση και την νίκη την εκλογική του ΣΥΡΙΖΑ. Και θα ήθελα να ξεκινήσω αυτήν την κουβέντα με ένα δημοσίευμα του Foreign Policy, ενός Αμερικάνικου περιοδικού, που λέει ότι το γερό χαρτί <χαλή> δεν το κρατάει η Μέρκελ, αλλά <χαλή> το κρατάει η Ελλάδα στα χέρια της. Καθότι η Γερμανία είναι εκείνη που απέφχεται ως ο κανένας άλλος την διάλυση τη Ευρωζώνης. Θα συμφωνούσατε, Άρακη. Ε, κύριε Ψηλάκη, αυτό το, το επιχείρημα, ε, αν θυμάστε καλά, το έχω ε, προβάλει από την αρχή της κρίσης. Ε, πολλοί προσπαθούν να δηλώσουν σήμερα ότι η Ευρώπη πήρε ήδη τα αναγκαία μέτρα ώστε να μην κινδυνεύει από μια στάση πληρωμών ή από μια οποιαδήποτε άλλη ε, κίνηση, το Brexit που λένε, ε, της Ελλάδας. Ε, είναι λάθος. Αυτό γίνεται για να ξορκίσει και κυρίως για να μειώσει τις προδοκίες της Ελλάδας. Ε, υπάρχει ένα κοινό συμφέρον αυτή τη στιγμή που μπορεί να αποτελέσει τη βάση για μια ε, επωφελή για την Ελλάδα διαπραγματεύση στην Ευρώπη. Το γεγονός ότι η ΜΕΝ Ελλάδα δεν θέλει να, γιατί αποτιμά τις συνέπειες, να βγει από το, την Ευρωζώνη, ε, η ΔΕ Ευρωζώνη ε, είναι βέβαιη όταν μιλάει κανείς κατηδίαν με τους ανθρώπους αυτούς, ότι... Ε, ή δεν θα υπάρξει ευρώ μετά από αυτή την κρίση ή ε, η ευρωζώνη θα είναι τελείως διαφορετική θα αρχίσει όχι μόνο το ξύλωμα όπως λένε αλλά θα αρχίσει να ε, βαθαίνει η κρίση και να κυριεύσει και τις βόρειες χώρες αυτό είναι αδιαμφισβήτητο το ερώτημα είναι πόσο ικανή θα βρεθεί η Ελλάδα μπροστά στα γεγονότα. Αυτή την ώρα μόλις άρχισε όχι η διαπραγμάτευση αλλά η ανείχνευση των θέσεων, η ανείχνευση του κλίματος που υπάρχει. Ε, εάν η ελληνική πλευρά ε, βρεθεί ε, χωρίς εσωτερικές δυνάμεις, εσωτερικές στην Ελλάδα, ε, αντιμέτωπη με αυτή την κρίση, είναι βέβαιο ότι δεν θα μπορέσει να το πάει πολύ πέρα. Εάν ωστόσο δείξει ρεαλισμό και συγχρόνως ε, πάρει τα αναγκαία μέτρα ανεξαρτήτως της διαπραγμάτευσης, διότι είναι αναγκαία αντικειμενικά όπως είναι η ανασυγκρότηση του κράτους που το λέμε και ποτέ δεν το βλέπουμε μπροστά μας ε, τότε είναι βέβαιο ότι αυτό το γερό χαρτί θα ε, λειτουργήσει καθοριστικά για την ε, τελική διαπραγμάτευση. Πώ βλέπετε τι πρώτε, πώ κρίνετε αυτέ τι πρώτε κινήσει τη νέα κυβέρνηση, πώ προ τι εννοείται, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, εννοώ βέβαια στο εξωτερικό, είναι το μεγάλο θέμα των τελευταίων ε, ημερών. Ναι, παρόλο ότι συνδέεται απολύτω με το εσωτερικό μέτωπο που έχει μια ε, τρομακτική ακινησία και έχει δώσει. Εννοείται, και... τι εννοείται, ακινησία. Για, για, για κάνετε μα τα λίγο πιο για αυτά. Κοιτάξτε. Δεν υπάρχει λόγος να περιμένουμε τις προγραμματικές δηλώσεις για να ξεκινήσει μία διαδικασία εκβάθρονα συγκρότησης του κράτους. Ε, δεν έχουμε το λάβει το δείγματα, το... να σας πω, δεν έχουμε δει δείγματα προθέσεων ως προς το τι σημαίνει σαρωτικές αλλαγές στο δημόσιο. Ε, αντιθέτως εγώ έχω δει κάποια κάποιες ανησυχετικές ενδείξεις άκουσα για ε, συνέχιση του προγράμματος αξιολόγησης αλλά τοποθετημένο σε άλλη βάση αυτά είναι ανοησίες η αξιολόγηση ε, που κατατείνει στο να ζητιέται από τον υπάλληλο να αυτοαξιολογήσει τον εαυτό του να αυτοεκτιμήσει τη δουλειά του και τελειώνει εκεί δεν είναι αξιολόγηση είναι έκθεση ιδεών. Η Ελλάδα πάσχει από, ρυζική, από την ανάγκη ριζικής ανασυγκρότησης της δημόσιας διοίκησης. Εννοείται και του πολιτικού συστήματος σε άλλη βάση, αλλά επειδή μιλάμε για τη δημόσια διοίκηση, όπως και της δικαιοσύνης. Δεν να δημιουργηθεί μια άλλη σχέση μεταξύ πολίτη και πολιτικού και υπαλλήλου. Αυτό δεν βλέπω να είναι στην ατζέντα. Και δεν είναι στην ατζέντα διότι αυτό συνεπάγεται ρήξη. Και τις ρήξεις τουλάχιστον οι Υπουργοί που είναι εντεταλμένοι για να πραγματοποιήσουν στην δημόσια διοίκηση εκτός από ελάχιστους και στην παιδεία ε, όλοι μαζί δεν τη βλέπω να είναι κατάλληλη να την κάνουν αυτοί που έχουν οριστεί σε αυτές τις θέσεις. Δεν μπορεί το 3% του ΣΥΡΙΖΑ να πραγματοποιήσει άλματα προς τα εμπρός διότι είναι η ουρά της οπισθοδρόμησης και αυτό πρέπει θα έπρεπε να το είχε αντιληφθεί ο ηγέτης του ΣΥΡΙΖΑ διότι αυτός θα είναι τελικά υπεύθυνος για την επιτυχία ή την αποτυχία αυτών των ανθρώπων και οι ισορροπίες δεν χωρούν σε μια τέτοια τέτοιας, ε, έκτασης ε, καταστροφή αυτό έπρεπε να είχε γίνει και αυτό με φοβίζει στο εξωτερικό η πορεία της ε, αναγνώρισης του κλίματος στην Ευρώπη η διαμόρφωσης κλίματος νομίζω ότι είναι σε πολύ καλύτερο δρόμο. Ε, είναι σε πολύ καλύτερο δρόμο διότι ε, έχει συγκεντρώσει αυτή τη στιγμή ε, την ε, αντίθεση πολλών οι οποίοι μέχρι τώρα δεν εκδήλωναν ή δεν είχαν συντονισμένο ρυθμό στην εκδήλωση τη αντίθεσή του απέναντι στις πολιτικές της Γερμανίας. Ε, αυτό πρέπει να εκμεταλλευτεί βεβαίως η ελληνική κυβέρνηση χωρίς για λόγους διαπραγμάτευσης να εμφανίζεται τώρα ότι υποχωρεί. Ε, πρέπει να δημιουργηθεί ένας κλειός απέναντι στην Γερμανία ο οποίος όμως κλειός πίεσης ε, δεν πρέπει να κατατείνει στο να πληγώσει ακόμα περισσότερο το πληγωμένο θύριο διότι η Γερμανία έχει τις δυνατότητες να ακυρώσει οποιαδήποτε ελληνική προσπάθεια και αυτό που με φοβίζει στη Γερμανία δεν είναι το γεγονός ότι έχει τη δυνατότητα αλλά ότι δεν έχει αίσθηση των ορίων της δύναμης το επαναλαμβάνω συχνά για να πω ότι ε, η Γερμανία είναι ικανή να καταστρέψει το οικοδόμημά της αυτό που θα της επέτρεπε να ηγεμονεύσει στην Ευρώπη προκειμένου να δείξει ότι δεν υποχωρεί, ότι δεν ιτάται ενώ μια τακτική υποχώρησης θα ήταν προ όφελος της, διότι θα ε, ενέτασε το ελληνικό πρόβλημα εκεί ακριβώς που επιδιώκει. Το ερώτημα πώς, είναι... Πώς, πώς το κρίνετε σήμερα, βλέπετε πιθανή μια υποχώρηση, έστω και έναν διπλωματικό, ένα, ένα ελιγμό, πολιτικό ελιγμό, κύριε Κοντριώγη. Εγώ πιστεύω ότι θα βρεθεί τελικά μια λύση. Δεν ξέρω ε, πόσο θα πονέσει η Ελλάδα ε, στο, μέχρι μέχρι εκείνη τη στιγμή ε, αλλά ε, θα βρεθεί τελικά μια λύση η οποία θα έχει να κάνει με έναν σχετικά έντιμο συμβιβασμό δηλαδή ε, με μια επιμήκυνση σοβαρή του χρέους ε, μια αναδιάρθρωσή του και βεβαίως ε, μια σύνδεσή του με μια αναπτυξιακή προσπάθεια ε, ξέρετε είναι η κατάλληλη στιγμή για την Ευρώπη διότι ε, υπάρχει ένας αλάνθαζος νόμος που διέπει τις κινήσεις των αγορών, δηλαδή τη οικονομική ολιγαρχίας. Ποιο είναι ο νόμο αυτό. Ότι τραβάει το σκηνή οδηγώντα σε σεπτώσει την κοινωνία έω εκεί που η κοινωνία δεν ε, συσπηρώνεται ε, για ε, να δείξει ε, τα ε, δόντια ε, της. Κάτι γίνεται το τηλέφωνο αν έχετε τη γυροσύνη, επαναλάβετε το αυτό γιατί δεν το ακούσαμε. Είπα ε, ότι. Υπάρχει ένας αλάνθαστος νόμος ναι. που διέπει την σχέση της οικονομικής ολιγαρχίας με τις κοινωνίες. Ναι. Και αυτός ο αλάνθαστος νόμος είναι ότι η οικονομική ολιγαρχία τραβάει το σκηνή της εξαθλίωσης, της οικονομικής εξαθλίωσης ή των περιορισμών γενικότερα των κοινωνιών έως εκεί που οι κοινωνίες δεν είναι έτοιμες να δείξουν τα δόντια τους, να δείξουν δηλαδή την κοινωνική τους συλλογικότητα μόλις αρχίσουν και παίρνουν τις αντίθετες τροφές και συσπυρώνονται και επομένως οδηγούν τα πολιτικά πράγματα και τα κοινωνικά πράγματα προς την κατεύθυνση μιας αμφισβήτησης, άρα της κοινωνικής συνοχής διαπιστώνουμε ότι οι κοινωνίες, η οικονομική ολιγαρχία αλλάζει κατεύθυνση και σταματάει αυτό το παιχνίδι της σαλαμοποίησης της κοινωνικής ευημερίας του κράτους πρόνοιας κλπ. Ε, έχω τη γνώμη ότι αυτή τη στιγμή και το αποτέλεσμα των ελληνικών εκλογών και αυτό που πάει να γίνει στην ε, Ισπανία. Ισπανία αλλά και γενικότερα οι αντιδράσεις των Ηνωμένων πολιτειών αυτή τη στιγμή έχουν να κάνουν με αυτή την ανησυχία διότι εάν η δυναμική μιας κοινωνικής αμφισβήτησης τραβήξει και εκδηλωθεί πιο συστηματικά ε, με κατεύθυνση ψήφου προς πολιτικές δυνάμεις οι οποίες αμφισβητούν την πολιτική που έχει οικοδομηθεί μέχρι τώρα, τότε θα είναι αργά. Γι' αυτό και αρχίζουν να αναδιατάσουν τις δυνάμεις τους και να κινούνται προς μια άλλη κατεύθυνση που τη λένε αναπτυξιακή, που ουσιαστικά έχει να κάνει με μια αναφορά στο συμφέρον των κοινωνιών και όχι μονοσήμαντα στην αποκλειστική διάταξη της ολιγαρχίας των αγορών. Εν δηλαδή οι ελληνικές εκλογές μπορούν να αποτελέσουν μια σπίθα για αλλαγές έξω από την Ελλάδα ίσως σε πανευρωπαϊκό ίσως σε παγκόσμιο επίπεδο θα, να, θα μπορέσουμε να δούμε είστε αισιόδοξος ότι μπορούμε να δούμε κάτι τέτοιο στο μέλλον. Δεν, δεν δηλώνω αισιόδοξος για αυτό το ζήτημα δηλώνω ε, πραγματιστής με την έννοια ότι ε, βλέπω να αναδεικνύεται αυτό το γεγονός γεγονό. Λοιπόν, κινήσεις... Πια οι λαοί ότι μπορεί να έχουν κάποια δύναμη. η λαί, η, λαοί... η δικαιότητα τη ελληνική κυβέρνηση και τα όσα που να γίνω Ισπανία, όπου και εκεί βλέπουμε ανάλογα φαινόμενα. Να βλέπω να σας που πω που κάτι. Δεν, υπάρχει, δεν υπήρχε. Και σήμερα την εκλική πολύ σοβαρά εξουσία. Αυτό θέλω να πω. Οι λαί από μόνη του ε, είναι ιδιώτε. για τον εαυτό του. Δεν έχουν θεσμημένη συλλογικότητα για να εκφράσουν βούληση. Αυτό που κάνουν είναι ψηφίζουν ε, την αμφισβήτηση η οποία ε, πολιτικά εκδηλώνεται μέσα από μια πολιτική δύναμη. Αυτό συμβαίνει ε, με τους ποδέμους στην ε, Ισπανία αυτή τη στιγμή ε, διότι εκεί ε, εστιάστηκε αυτή η προσδοκία της κοινωνίας. Αυτό όμως που έχει σημασία να συγκρατήσουμε είναι η στάση των ΗΠΑ, Πολιτιών όχι γιατί θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην Ευρώπη αλλά γιατί ε, συνάπτεται με ε, ευρύτερες ανησυχίες και ως προς τον, την τύχη του Ευρώ και μια ε, διαδικασία απο, παγκόσμιας αποσταθεροποίησης η οποία μπορεί να ξεκινήσει από την Ελλάδα το έχουν δηλώσει ε, και ως προς τις γεωπολιτικές συνθήκες διότι μια εξώθηση της Ελλάδας σε ακραίες συμπεριφορές ε, δ, δ, δ, δ, μπορεί να γίνει αστάθμητος παράγοντας στην ε, γενικότερη γεω, γεωπολιτική πραγματικότητα και μάλιστα σε μια στιγμή που τα πράγματα στην Μέση Ανατολή στην ε, Ανατολική Μεσόγειο είναι πολύ εύθραυστα. Είχα σκοπό να σας πάω εκεί, αλλά πείτε πρώτα τι εννοείται, λέγοντας, μιλώντας για ακρές ε, πολιτικές συμπεριφορές. Κοιτάξτε, όταν κάποιον τον φέρνει ένα άλλος Απειλώντα τον ή δημιουργώντας τις προϋποθέσεις στην άκρη του γκρεμού έχει να επιλέξει ή να πέσει στον γκρεμό ή να συμπαρασύρει μόνος του ή να συμπαρασύρει και τους άλλους. Άρα λοιπόν εδώ είναι η μεγάλη σημασία της ε, Ελλάδας και της διαπραγμάτευσης που καλείται να παίξει. Πρέπει, οφείλει αυτή τη στιγμή διότι εκεί είναι το πρόβλημα να παίξει στην άκρη του νήματος διότι είναι ο μόνος τρόπος στην εξωτερική πολιτική, επειδή οι σχέσεις είναι σχέσεις δύναμης, να κερδίσει κάτι. Διότι διαφορετικά θα πάει ακόμα κάτω στον κατήφορο. Εκείνο που με ανησυχεί βεβαίως και μου προκαλεί αλγινή εντύπωση πρέπει να πω, γιατί το ζήτημα σήμερα δεν είναι αν είναι κανείς με το ΣΥΡΙΖΑ ή να μην είναι. Εγώ δεν ανήκω σε μια από τις κατηγορίες ε, της έννοια «ανήκω» διότι έχω άλλη άποψη για τα πολιτικά πράγματα αλλά ε, διαπιστώνω ότι υπάρχουν άνθρωποι στην Ελλάδα για να μην πω ολόκληρε πολιτικές δυνάμεις και μεγάλο μέρος της διανόησης οι οποίοι είναι έτοιμοι να πανηγυρίσουν ε, και εύχονται αυτή τη στιγμή να αποτύχει η κυβέρνηση στα, στην προσπάθειά της να δώσει κάτι παραπάνω στην, ε, στην ελληνική χώρα μα μόνο, μόνο μα βλέπετε η χαρά που βγάζουν όταν βλέπουν τον άθριο εκείνο ε, αγύρτη ο οποίος από, ακριβώς, από απλός αγρονόμος έγινε παράγοντας της Ευρώπης αυτή είναι η ηγεσία που αναδεικνύει αυτή τη στιγμή η πραγματικότητα του πολιτικού συστήματος της Ευρώπης να βγαίνει πολιτικός να λέει Ό,τι καλά σου έκανε και θα δεις τι θα πάρεις στο μέλλον από τον κύριο αυτό. Το ψέξτε όμως, κύριε Παρακαλώ. Πέλεχος σημαντικό του ποταμιού. Μα ναι. Περί αυτού. Αλλά δεν είναι μόνο το ποτάμι. Είναι το ποτάμι. Το ποτάμι. Το ποτάμι ούτε τίποτα. Κοιτάξτε, μου θυμίζει πάρα πολύ η σημερινή πραγματικότητα στην Ελλάδα, την, με όρους αναλογίας βεβαίως, αλλά ως προς τις που μπήκε στην Ελλάδα. Τη Ρώμη, η Ρώμη δεν ήρθε μόνη της, τη φέρανε. Και να το ξέρουμε αυτό, ότι ο κομματικός πατριωτισμός, ο παρα, πατριωτισμός των συμφερόντων μιας ε, ομάδας συγκατανευσυφάγων και της παρέας τους που σιτίζεται από αυτούς, είτε είναι διανούμενοι είτε άλλοι, αυτή είναι το πρόβλημα για την Ελλάδα, και από την άλλη μεριά ολόκληρου του κομματικού συστήματος το οποίο δεν εννοεί να απεκδηθεί των προνομίων του και να ανασυγκροτήσει εκ βάθρων το κράτο για να μπορέσει να λειτουργήσει ε, προς την κατεύθυνση της ανάταξης της ίδιας της κοινωνίας και της, του οικονομικού προβλήματος. Αν δεν ήταν λίγο γραφικό να το πούμε, θα ήταν, Έτσι, ακριβώς έτσι ακριβώς έτσι γραφικό πραγματικά γιατί εκεί Αλλά είναι τόσο και δεν ότι οι κύριοι που παίζουν το ρόλο της πολιτικής δυστυχώς, έχουν εκπαιδευτεί σε μια νοοτροπία η οποία δεν συνεκτιμά την ανάγκη του ρόλου τους δεν τους ενδιαφέρει το δημόσιο συμφέρον δεν τους ενδιαφέρει το, το, το συμφέρον της κοινωνικής συλλογικότητα, το εθνικό συμφέρον είναι εκεί για να λιμανθούν το δημόσιο αγαθό και αυτό είναι τόσο ξεδιάντροποι που δεν, δεν το κρύβουν αυτό είναι το δράμα αυτής της χώρας, διότι αυτό το δράμα δεν είναι τωρινό είναι η εκπαίδευση που υπέστη αυτή η κοινωνία δηλαδή το σύστημα της κοινωνίας, το οποίο δημιουργεί μηχανισμούς αναπαραγωγής στο επίπεδο του πολιτικού προσωπικού και όχι η κοινωνία ως ολότητα, από την εποχή της βαβαροκρατίας που ακριβώς συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο μέχρι σήμερα. Αν δεν αλλάξει αυτό το σύστημα δεν πρόκειται να δούμε άσπρη μέρα στη χώρα. Κάθε κυβέρνηση θα παραδίδει και, ένα, και μια Ελλάδα μικρότερη και θα πανηγυρίζουν μόνο εκείνοι οι οποίοι θα γίνονται πλουσιότεροι εις βάρος αυτής της Ελλάδας. Θα ήθελα ακόμα μια ερώτηση να σας κάνω, επειδή ξεκινήσατε να μιλάτε για το διεθνέ πολιτικό ε, σκηνικό και για το τι γίνεται σήμερα και με κυρίως... Δεν το είδα, συγχωρείτε. Οι τσιγαντίστες, ένα από τα πολλά... Α, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, αυτόν τον άνθρωπο α πούμε που ένας άνθρωπος είναι και μια εικόνα που μεταδίδεται πια μέσα από την, από, από την εικόνα την, της τηλεοράσης, της εφημερίς, μέσα της μεσανημέρωσης κλπ. σε όλο τον κόσμο. Εγώ θα έφερα ένα σχόλιο σε αυτό. Δηλαδή, διότι δηλαδή ξέρω πολύ καλά τι ακριβώς πρεσβέβει και πώς δημιουργήθηκε αυτό το κράτος των τσχατιστών και το τι άλλοι κίνδυνοι ελοχεύουν σήμερα σε παγκόσμιο επίπεδο πια. Πρώτα-πρώτα ε, να δούμε την πλευρά των Αράβων. Ε, μην ξεχνάμε ότι ε, ξεκίνησε η υπόθεση η Αραβική ως προσπάθεια να καταλάβει ο Αραβικός κόσμος μια άλλη θέση ανάλογη με τις πρώτες ύλες που κατέχει στον κόσμο. Ε, το ζήτημα είναι ότι... Τι μιλάτε βέβαια για την υπο, υποτιθέμενη άνοιξη, έτσι? Όχι βέβαια. Ναι. ενώ ιστορικά από τις... Ναι, ναι, εντάξει. Ναι. Εποχή του Μάζερ, αυτό. Πρωθανώς. Ακριβώς. Ε, το ζήτημα είναι ότι επειδή κυριάρχησαν εκεί οι ελίτ που ουσιαστικά δεν ενδιαφέρθηκαν για αυτό που διακήρυξαν αλλά για το αντίθετο στο τέλος δημιουργήθηκε μια πραγματικότητα η οποία εξυπηρέτησε το νέο δόγμα του δυτικού παράγοντα το οποίο διακίνησε ο Πολίς Χάντινγκτον στο όνομα της, του, των νέων διαχωρισμών του κόσμου με βάση τις θρησκείες αυτό ε, λειτουργήσε εσωτερικά, καταλητικά στου Άραβε. Διότι αντί να προτάξουν την συλλογική του ταυτότητα, προέταξαν το θρησκευτικό ζητούμενο. Αλλά δεν και... είναι πρόσφατο φαινόμενο η ε, ε, ανάδειξη του θρησκευτικού φαινομένου και ο καθορισμό των πραγμάτων από το θρησκευτικό φαινόμενο. Μεσαίωνα, παλιότερη εποχές α θυμηθείτε. Δεν είναι πρόσφατο αυτό το φαινόμενο. Είναι σαφέ. Εννοώ για την πρόσφατη ιστορία του 20ου και του 21ου αιώνα των Εράβων. Ε, λέω λοιπόν ότι σε αυτό το πλαίσιο οι ελίτ επικαλέστηκαν οι ελίτ, οι αραβικές επικαλέστηκαν το, το θρησκευτικό συνέστημα και μάλιστα στην πιο ακραία καθυστερημένη του μορφή για να ε, επιβάλουν την ηγεμονία τους εσωτερικά και κυρίως για να δημιουργήσουν κοινωνικές συσπηρώσει που θα δρούσαν στο εξωτερικό. Επειδή λοιπόν οι δυνάμεις αυτές δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τη Δύση στο πεδίο της μάχης και επειδή έχουν εσωτερική πολυδιάσπαση πολύ μεγάλη οι Άραβες το Ισλάμ γενικότερα ε, βλέπουμε ότι δρούν με υπό το πρίσμα της τρομοκρατίας εδώ λοιπόν υπησέρχεται ε, το, αυτό το οποίο αποτελεί την άλλη όχθη της θρησκείας που είναι ο θρησκευτικό φανατισμός ο οποίος Διδάσκεται, αν θέλετε, από την πλευρά του Κορανίου. Ε, μιλάει για κατάκτηση των απίστων, μιλάει για πολλά πράγματα τα οποία ε, έχουν να κάνουν με ε, συμπεριφορές αφοσίωσης ε, σε ένα σκοπό. Γιατί αυτές οι συμπεριφορές θα οδηγήσουν στο δικό τους παράδεισο. Και είναι πολύ χαρακτηριστική αυτή η σύνδεση της εσωτερικής ε, απομείωσης ε, που επέρχεται στην, στο επίπεδο ζωής και στις ελευθερίες των, του πληθυσμού με την πρόσδεσή του, την ολοκληρωτική πρόσδεσή του σε αυτό το σκοπό. Γι' αυτό και βλέπουμε να ζώνονται τις, ε, ε, τα εκρηκτικά και να γνωρίζουν εκ των προτέρων ότι θα πεθάνουν. Ε, απ' την άλλη μεριά όμως μην ξεχνάμε ότι αυτά τα κινήματα ενθαρρύνθηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό από τον δυτικό παράγοντα Μη θυμηθούμε τι έγινε με το Αφγανιστάν και την Αλκάιδα λοιπόν, ε, που, που στη συνέχεια, συνέχεια... Και πέρα από ακριβώς αυτές τι καταστάσεις που δημιουργήθηκαν μέσα στον αραβικό κόσμο ε, ότι... τώρα, τώρα το, το Ισλαμικό της... αυτοκράτος το, το τζιχαντιστικό αυτοκράτος είναι υποπροϊόν πολλών καταστάσεων παραδείγματος χάρη του σκοπού της Τουρκίας να ακυρώσει την επαναστατική διαδικασία που έχει ξεκινήσει από πολλά χρόνια των Κούρδων. Ε, με αυτόν τον τρόπο αλλάζει την ατζέντα στην περιοχή. Ε, κατά την ίδια έννοια ε, εξουδετερώνεται η Συρία, το Ιράκ, δηλαδή υπέρυξ αυτής χώρες. Ε, συγχρόνως όμως η Δύση δεν είμαι βέβαιος ότι δεν θεωρεί πως έχει συμφέρον να κρατήσει σε ένα βαθμό αυτό το κρατήδιο προκειμένου να την τις δικές της κοινωνίες απέναντι στις πολιτικές που έχει να ακολουθήσει στον τομέα των πρώτων υλών κλπ. Δηλαδή στον αραβικό κόσμο. Είναι επομένως μια πραγματικότητα πολύ σύνθετη την οποία βεβαίω υφίστανται Εκείνοι οι οποίοι θυματοποιούνται και από τη μια πλευρά και από την άλλη, γιατί στην πραγματικότητα θύματα είναι και εκείνοι που ζώνονται τις ε, βόμβες για να αυτοκτονήσουν, όπως και εκείνοι οι οποίοι, α, ανεξαρτήτως του σκοπού για τον οποίο υπήρχαν, δεν έχουν τη δυνατότητα να ε, ζήσουν εν, εχμαλωτή, εν εχμαλωσία αυτό το οποίο δικαιούνται Η, η τραγική αυτή κατάσταση που επικαλεστήκατε προηγουμένως και όσες άλλες με τους αποκεφαλισμούς δείχνει ότι ο άνθρωπος πια μετράει ελάχιστα. Δεν υπάρχει δηλαδή η έννοια του ανθρωπισμού, η έννοια της αξίας της ανθρώπινης κατάστασης καλείται να υπηρετήσει σκοπούς οι οποίοι είναι έξω από τη δική του ελευθερία από τον απλό βίο των ανθρώπων που δικαιούνται να έχουν άλλωστε δεν ζουν και σε καθεστώς ευημερία για να πούμε ότι κάτι θα απολαύσουν παραπάνω την απλή ύπαρξή τους, ούτε και αυτό τους αναγνωρίζεται. Λοιπόν, ήθελα πολύ να σας ευχαριστήσω κύριε Καθηγητά. Ε, Κάναμε μια συζήτηση νομίζω ενδιαφέρουσε. Και θα περιμένουμε λίγο καιρό να δούμε τι αποτελέσματα θα έχουμε, δούμε πώς θα πάει και το πράγμα θα ξαναπούν πάλι. Σε ένα μήνα θα, ίσως και νωρίτερα θα είμαι και εγώ αν θέλετε σε θέση, να αξιολογήσω εάν ε, θα δούμε κάτι καλό ή όχι ή θα συνεχίσουμε δηλαδή να, βλέπ, να ζούμε το ίδιο έργο με άλλους πρωταγωνιστές στη χώρα μας. <laughs> και η σημειολογία των λέξεων έχει σημασία εδώ πρωταγωνιστές της χώρας μας. Σας ευχαριστώ παραπάνω. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας. Και... Γεια σας.